Έλα αποστολή. Κόνια πολλά, χωσανίστη. Τάμα θα άμα θα οικονομία ανέστη. Θα να... λέμε. Οικονομία ανέστη. Αλεθώ. Αλυθώ, αλληχώσα λέξη. Να... Και εγώ απαντάρω. Να σου πω κάτι σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό αυτό που λέμε. Ναι, εντάξει, πέρα από τα καθηρώμένα τι φέσει. Βέβαια η μία που αγάπη βγαίνει ρόδο. Μπορεί να βγαίνει και Καστελόριζο από αγάπη. Σε να... εγώ. Ακολόνεται το αριστερό το Γύρωτα. <laughs> από αγάπη βγαίνει ρόδο. Κυριάκο! Σαμύτα σα. Στα στηβαρά του χέρια την Ελλάδα. Βέβαια σκέψη με τον πατέρα του και τα αδελφή Μη μου ξαναπεί σε ένα Έτσι απότομα. Κυριάκο! Σαμάτα! Δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα του! Φύγει για διάλεον! τα αγαπάω! Περαστικά. Άμα πρόκειται για αγάπη δεν μπορώ να αποκάτω.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 Σκεπτική συζήτηση για το χρέο. Θα δείτε, ήδη μιλάει η Eurostat για εκτίμηση το 2016 ότι από το δεύτερο εξάμεινο θα αρχίσει η οικονομική ανάπτυξη. Α, θα έχουμε ανάπτυξη τώρα στο δεύτερο εξάμεινο. Η ίδια τη Eurostat <σχερ> δεν το λέει. Από τον Κορκίδη που έχει ακούσει τίποτα ο για τη λιτότητα και για την εσωτερική υποτίμηση. Του έχουν πει τίποτα οι φίλοι του οι Ευρωπαίοι και οι φίλοι του στο ΔΝΤ. Δεν ξέρω. Έλα σωτήρα μου, πού είσαι Μετά το Πάσχα θέλω να με λες σωτηρία Σω... Αφού δεν την έφερε ο Σύριζα τη φέρνω εγώ Θα είμαι εγώ η σωτηρία Ναι μα εσένα περιμέναμε αφού μας έσωσε ο άλλο. Περιμένουμε και εσένα να μας σώσει Α έτσι όπως σα έσωσε και ο άλλος, σωθήκατε διπλής Όχι, από σένα έχουμε ελπίδα Από τον άλλο δεν είχατε ελπίδα Γι' αυτό δεν σας έσωσε, γιατί δεν ελπίσατε Α... Αυτοί που ελπίζαν και ελπίζουν ακόμα, σωθήκανε. Έχουν αυτό τη σωτηρία της ψυχής που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή η ψυχή τους θα σωθεί. Να προσέξουν να μην πέσουν από το κρεβάτι. Θα το προσέξουν. Ελπίζω δηλαδή. Δεν ξέρω <laughs> αν καταφέρουν από το καναπέ να πάνε στο κρεβάτι. Είναι βαριά η μπάλα στον καναπέ. Το Δεν καν σηκώνει εύκολα να σηκωθεί να πα έστω στο κρεβάτι. Καναπέ. καναπέ, Από τον καναπέ να προσέχουν να μην πέσουν. Με την πρώτη Με την πρώτη μάτια. Με την πρώτη μάτια. Είμαι και λίγο μακριά, δεν ξέρω να μα κάνω Τρέλα, με... πού είσαι <Στρέλα> Όταν ήμουν μικρό, άκουγα στο ροδεόφωνο που στέλνε από Γερμανία κτλ. Φαίνεται ότι τώρα μακρινό και ψεύτικο. Δυνή... Τώρα, από πού παίρνεις... έχουμε Έρχομαι στην δινή κατάσταση να παίρνω από Αυστραλία, δύο ετών νέο μετανάστη. Ωραίο αυτό το δύο ετών, μάλιστα. Yeah, θα ξεκινάμε έτσι από την αρχή ηλικία. Αφού πήγε σε άλλη χώρα, ξεκινάει από το 0. μηδέν. Ήμουνα 35η mm. στην Ελλάδα. Τι θα λέω τώρα, oh, 35 ή 37, θα είμαι στην Αυστραλία από το 0. Ναι. ζωή. Και παιδιά που δεν ξεκινάνε από το 0, ξεκινάνε και κάτω από το 0 στο εξωτερικό, για να μην λέμε και τα αυτά που λένε οι κυβερνήσει. Μα καλύτερα Παράδονάζε σε 35 και να σε πάει στο μηδέν σιγά σιγά προ τα πίσω. Εκεί φτάσαμε. Εκεί, Εκεί φτάσαμε, φιλέ μου. Εκεί μα φτάσαμε οι αλλήτε. Κάτσε Εκεί να κάνω ένα χάστα στο Twitter να, να περάσουν όλα. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Καφένα από τη θέση του, έτσι όπω ήμασταν και στην Ελλάδα και αγωνιζόμαστε. άσχετα όχι τα τα καταφέραμε, όπω και πολλέ δεκαετίε τώρα συνεχίζουν τα παιδιά και στο εξωτερικό. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία μα αστερούνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει ήδη καταστάσει νέων οι οποίε θα περάσουν ή δεν θα περάσουν, γιατί Η μετανάστες εσύ περνάει από μια στρόφιγγα και από ένα σωροτήρι. Έχει γραφτεί στην κνέ Αυστραλία, εσύ? Εγώ είμαι από πολύ μικρός. Προς τον παρόν εδώ που είμαι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κνέ? Αλλά Σαν ναι. να υπάρχει ακούγεται. Να δεν τη εσύ. Κατόπου. Νόμιζα ναι. καλά ξύλα στη Σουηδία ναι. βγάζουν. Τέτοιες ξυλουργές που ακούω από Αυστραλία δεν τις περίμενα. Να είστε καλά παιδιά. έξι γερά, κράτα μας μακριά. Ωστόσο, χρόνια σα πολλά. Γεια, yeah, σε εσά, τα μούτρα σα. Τι <laughs> χρόνια σας πολλά, είναι αυτό, ευχή, αυτό είναι κατάρα. <laughs> χρόνια πολλά, τι να βλέπουμε να, να πηγαίνουν οι κυβερνήσει που φέρνουν μνημόνια, δεν θέλω εσύ. Ελπίζουμε σε καλύτερε μέρε. Καλά, αφού ελπίζετε θα έρθουν κιόλα. Ε, άμα δεν ελπίζει κιόλα. Σωστό, σωστό, αυτό είπε και ο Λέξ, έτσι ξεκίνησε. Για πέσ. Τίποτα, απλώ χάρη που σα άκουσα πάλι. Όμω, και εγώ σε πήρα από τα μούτρα. Να είσαι καλά. Νάσε καλά. Θα με γλυκούλη μετά το Πάσχα, γεια. Yeah. Yeah, yeah.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 Είσαι ή η... Δεύτερη;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 Κυάλλη λέγεται έτσι κυρίω για να καρφώσει και να βγάλε την ντουλάπα διάφορου. Τίποτε ότι ανθεί άλλη. Ή άλλοι να αμφί. Θα ξεκαρφώσει τον εαυτό σου. Αμφί άλλη. Δεν ξέρω είναι τα βόρεια προάστη του κερατσινίου ή αν φυάδη. Α, κατάλαβα να μου λέει βόρειο προάστημα, είναι σίγουρα αυτό. Για πέτει. Γίνεται λοιπόν, εγώ έξω, το κεφάλι το ταξιδιώ, με βλέπει στον παλικό και λέει: Α, να, ορίστε. Πέταξε μα μου λέει ένα εκοσάρικο, εγώ δεν κατάλαβα. Νομίζω πω δεν είχε ψηλά ο γιο, μου τέλο πάντων. Μπαίνω μέσα, τη πετάω ένα εκοσάρι. Αφού πήρε το ο ταξιδιώτη, κατάλαβα. Κάτι συμβαίνει και φωνάζω εγώ τι συμβαίνει. Και με το που λέω τι συμβαίνει, Μπαίνει μέσα το ταξίδι ο ταξιδι και γίνεται Λούι. Πήρε λοιπόν άλλα 25 ευρώ. Τώρα καλό, Χαϊβάνη, και το παιδί. Συγγνώμη, Ε. Πρόσεξε το παιδί, Επειδή την είχε ψηλιαστεί, Έψαχνα στο κινητό να βρει. Μωρή, τι με πάρει, θα, θα πούμε μια εκπομπή ολόκληρη. Θα πούμε για το ταξίδι του γιού σου. Πάρε yeah. στο Σάτα να το κάνει καταγγελία. Θα βάλω δύο λόγια. Δεν μου λε, Ρε, δημοσιογράφοι, Γιατί χτυπιόσαστε και βάλετε και διαφημίσει.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 Ο οποίο κάτι έλεγε για τη δραχμή και καλά, και στο τέλο έλεγε Παναγία μου το ευρώ και πέφτει για τα γόνατα. Έτσι. Και αμφισβητώ κύριε φιλέ, δεν μπορείτε να είθετε στα τέσσερα για το ευρώ και μετά να διαμαρτύρετε. Γιατί δεν μπορούμε. Οι δημοσιογράφοι είμαστε ότι θέλουμε θα κάνουμε. Θα το γυρίσουμε και θα σκάνουμε και πλήση εγκεφάλου και αυτό είναι το σωστό. Τι θε τώρα. Έτσι θα πει, επειδή έχει ένα πανεπιστημιακό χαρτί ταξιού, πάει να πει ότι θα μα πει τι θα κάνουμε. Καραγκεζάκο, επειδή ο Τσίπρα είναι κλητήρα των Ευρωπαίων, άμα θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, να πάτε έξω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω. Αλλά και Αν θα γίνει μια πάλι. τέτοια διαματηρία yeah. έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα λυθούν τα προβλήματά μα όλοι. Ναι, να πάει ο Πρωτομέρη. Όχι, να πάμε. Μα αυτή παίρνουν αποφάσει. Ναι, το καλέ. Πάνω, και πάνω, με πάνω, αυτόν τον πάνω, τρόπο, πάνω. όλα πίσω. Ένα, θα σου πω. Έκανα Πάσχα μαζί με τη ζωή. Πάνω στο χωριό. Όπω θέλω, φωτογραφία. Δεν σου δείχνω. Θέλω, θέλω να μου δώσω τηλέφωνο τη. Να, να, να πάω να τη φιλήσω. Ζωή για πάντα, έλα για.